Tune on and tune off reality. Connor Web Radio. Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Κώστας και ακούτε την εμπομπή Αβολάστα Ανέθινα, σήμερα Δευτέρα, όπως και κάθε Δευτέρα, Δευτέρα, με νιά, στον Κόνιο Νέρ. Κλασικά πρέπει που με οτιδήποτε για τις αποψινές μουσικές επιλογές, θα αναφέρουμε ποιους τρόπου μπορείτε να επικοινωνήσετε με το σταθμό μας. Είναι κυρίως μέσω του site του σταθμού www.coni.paulander.com, εκεί μπορείτε να μα στείλετε email ή προτιμότερα να μπείτε στο chat και να τα λέμε ζωντανά καθώς τρέχει εκπομπή οι σελίδες του σταθμού στα social στο facebook κόνι παύλα και στο instagram κόνιονερ κατώ παύλα web το παύλα radio και στο twitter ατονερ κόνι υπάρχει φυσικά και η εφαρμογή μας κόνι παύλα την βρίσκεται και στο iTunes και στο Play Store και για σας που αγαπάτε ειδικά αυτή την εκπομπή Υπάρχει το γκρουπάκι με τον ίδιο τίτλο «Ραδιοφωνική εκπομπή από Λαυστανέθινα» με ανεβασμένες όλες τις περασμένες ηχογραφήσεις. Άλλη μια Δευτέρα λοιπόν, άλλο ένα αφιέρωμα. Ε, έχουμε καιρό να κάνουμε αφιέρωμα σε δισκογραφική η οποία αυτή η δισκογραφική τυχαίνει να προσδιορίζει έτσι και ένα ολόκληρο μουσικό ρεύμα μια ολόκληρη εποχής. Ε, τελευταία φορά που είχαμε κάνει Σε εταιρεία θυμάμαι Πρέπει να ήταν το αφιέρωμα για την Rough Trade Η οποία ναι μεν ε, Ξεκίνησε κυρίως post-punk Ακούσματα αλλά τελικά Διεύρυνε πολύ τον κύκλο της Αυτό δεν συμβαίνει για την περίπτωση Τη Small Η οποία έτσι Ήταν τόσο χαρακτηριστική Η στάμπα στον ήχο Όπου Δεκαετίες αργότερα μιλάμε ακόμα και σήμερα για τον περιβόητο ήχο της Motown. Πριν πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή, ας πάρουμε μια πρώτη γεύση, ίσως με ένα τα πιο δυνατά αντιπολεμικά κομμάτια που γράφτηκαν ποτέ από πλευράς ε, γκρούβας. Yeah. Uh -huh. yeah. What is it good for? Absolutely nothing Say it again, y'all What is it good for? Absolutely nothing Listen to me Oh, war! It ain't nothing but a heartbreaker. He's got one friend, yeah. that's the Undertaker. Come man. Νομίζω έδωσε πολύ ωραίο το στίγμα ο Edwin Starr και το World και με την διαχρονικά ρητορική ερώτηση What is it good for? Absolutely nothing. Τι τον θέλουμε τον πόλεμο, τέλο πάντων. Η Motown, λοιπόν, είναι μια εταιρεία η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ δημιουργήθηκε πριν 60 τόσα χρόνια και συγκεκριμένα 12 Ιανουαρίου του 1959 από τον Barry Gordy Jr. Ε, το πρώτο της όνομα ήταν Tumblr Records και άλλαξε και μετασχηματίστηκε σε Motown Record Corporation στις 14 Απριλίου του 1960. Το όνομα της εταιρείας είναι μια παρήχηση των λέξεων Motor και Town. Και το ίδιο το όνομα της δεισογραφικής ε, κατέληξε να είναι ένα παρατσούκλι της πόλης του Detroit στην οποία και τότε το label έδρευε αν θυμάστε και από τενίες, το Robocop Π.χ. το Ντιτρόιτ είναι η κατεξοχή είναι πόλη που στεγάζει αμερικάνικέ αμερικάνικες αυτοκινητοβιομηχανίες ε, στη σημερινή τη κατάσταση την Motown την ε, ανήκει υπάγεται στην Universal Music Group και έχει αλλάξει πολλές έδρες από τον το πρώτο καιρό που ήταν στο Detroit, πέρασε στο Λος Angeles για να φύγει ξανά στη Νέα Υόρκη. Όπως και να το κάνουμε, η εταιρεία αυτή είναι αυτή που κατέρθωσε να φέρει τις περιβόητες μαύρες μουσικές, εντός ισογικών αν θέλετε, στα λευκά-αμερικάνικα κροατήρια. Και ήταν ένας μεγάλος μοχλός Ωστε αυτοί οι καλλιτέχνε, οι αφροαμερικανοί καλλιτέχνε τέλο πάντων, και οι επιτυχίε του να φτάσουν σε λευκό κοινό. Όπω γράφει και ο φίλο Φώτης, μάλλον δεν θα φτάνανε και 10 κουμπέ να καλύψουμε όλο το υλικό αυτή τη εταιρεία γιατί πραγματικά οι καλλιτέχνε και οι επιτυχίε είναι άπειροι. Και όσο θα προχωράει η λίστα, θα σα παίζω εγώ τι επιλογέ μου και θα λέτε: Α, και αυτό είναι Motown. Κάπως έτσι θα πάει. Martha Reeves and the Vandellas, nowhere to run. Νομίζω μεγάλος όγκος από τις κυκλοφορίες της ε, Motown Records μου θυμίζει ε, ταινίε που είτε γυρίστηκαν στα 60's, 70s ή που αναφέρονται σε εκείνη την εποχή. Πώς λέγαμε σε άλλη εκπομπή ότι να, κάποια γκρούπα που πούμε τα επιλέγουν στάνταρ ή να γυρίσουν ταινίες για το Βιετνάμ. Ε, νομίζω ότι από το roster της ε, Motown Records ε, αν κάποιος θέλει να αναπαράγει τον ήχο της εποχής, στάντρα θα επιλέξει κάτι από εκεί. Καλησπέρα και στο φίλο Γιώργο και τον ευχαριστώ για τα καλά του λόγια. Ελπίζω να μείνετε κι άλλοι κολλημένοι στα ηχεία σας. Ε, είναι συγκινητικό πως ε, κάποιες μεγάλες εταιρίες ξεκινάνε από πολύ πολύ μικρά και ταπεινά και σιγανά βηματάκια. Έτσι λοιπόν ο Μπέρι Γκόρντι, ο οποίος ε, ήταν και ο ιδρυτής της εταιρεία δεν ε, ήταν κατευθείαν ένας μάνατζερ ε, ας πούμε ή ένας έτσι όπω ε, όπως τους φανταζόμαστε στις ε, εταιρίες με τα τρανταχτά ονόματα η αγάπη του για τη μουσική είχε, ήταν δυνατή ακόμα από την εποχή που είχε ανοίξει ένα μικρό δυσκάδικο νομίζω ε, παρένθεση δικιά μου αυτό είναι το όνειρο κάθε μουσικόφιλου αν ε, δεν είναι να ε, μιλάει στο ραδιόφωνο, όπως εγώ τώρα καλή ώρα, είναι να έχει ένα δισκάδικο και να έρχονται πελάτες και να μιλάμε για τη μουσική με τις ώρες. Έτσι λοιπόν και ο ίδιος είχε ένα τέτοιο, το οποίο λεγόταν 3D Record Mart, ένα δισκοπολείο, στο οποίο ήλπιζε ε, να ε, ε, ενημερώνει, να εκπαιδεύει τους πελάτες για την ομορφιά της jazz. Αυτά όλα στο Detroit ε, του Michigan. Αν και το δισκοπολείο δεν κράτησε πολύ καιρό, η αγάπη και το διαφέρον του Gord για τη μουσική βιομηχανία δεν ε, ε, μειώθηκε. Σύχναζε πολύ στα μπαράκια του Detroit και στο Flame Show Bar ε, γνώρισε τον ε, ιδιοκτήτη αυτού του bar, Al Green, ο οποίος είχε μια μικρή εταιρεία μουσικών εκδόσεων που λεγόταν Pearl Music και αντιπροσώπευε, μανάτζαρε πούμε τον ε, μουσικό Τζακι Βίλσον ο οποίος είχε την έδρα του στο Detroit. ο Γκόρδι σύντομα έγινε μέρος της ε, παρέας των ε, συνθετών μαζί με την αδερφή του Gwen Γκόρδι και τον Μπίλι Davis, που αρχίσαν να γράφουν κομμάτια για τον Τζακι ε, Βίλσον τον Νοέμβριο του 1957 το Rid Petit και έγινε το πρώτο τους μεγάλο hit. Στους επόμενους 18 μήνες ο Gordy βοήθησε, συνέδραμε να γραφτούν άλλα 6 A-sides που λέμε για τον Wilson, συμπεριλαμβανομένων και το Lonely Teardrops, ένα ε, φοβερό σουξέ του 1958. Μεταξύ των ε, χρονιών 1957 και 58, ο Gordy έγραψε ή έκανε την παραγωγή Παραπάνω από 100 ε, κομμάτια για διάφορους καλλιτέχνες, μαζί με, την, ε, με τα αδέρφια του, Άννα, Γκουέν και Ρόμπερτ και άλλους ε, συμπαραγωγούς σε διάφορους ε, έτσι, εναλλασσόμενους ε, συνδυασμούς. Για τη συνέχεια, Θέλμα Χουστόν Don't Leave Me This Way. Don't This Way, Thelma Houston ε, είχαμε μείνει λοιπόν στο 1957 όπου εκεί ο Ιδρύτη, ο Gordy γνωρίζει τον Smokey Robinson έναν ε, τοπικό 17χρονο ε, τραγουδιστή ο οποίος ήταν frontman σε ένα γκρουπ ε, έτσι με ψαλμωδίες οι οποίοι λεγόντουσαν The Matadors ο Γκόρντι διαφερόταν πολύ για το ντουουουπ στυλ ε, του Ρόμπισον με τον τρόπο που τραγουδούσε ε, δεν μπορώ να σας το κάνω τώρα να σας περιγράψω τι σημαίνει αλλά μπορείτε να φανταστείτε το υποείδος και έτσι λοιπόν το 1958 ο Γκόρντι ηχογράφησε ε, το τραγούδι του της μπάντα με τίτλο Got a Job. Ήταν η απάντηση στο τραγούδι Get a Job από τις ε, Silhouettes. Ε, Παρά ο είναι οι Silhouettes ε, να, μην είμαστε, να μην είναι κάποιος τεμπέλης και βρες μια δουλειά και λέει άλλο να ορίστε βρήκα δουλειά. Και ήταν και κυριολεκτικό γιατί έβγαλε την κυκλοφορία. Ε, κυκλοφόρησε λοιπόν σαν σίγγλ ε, με τον τρόπο του leasing φανταστείτε να μην έχεις ε, label και να πηγαίνεις να κάνεις φασόν, ε, ε, outsourcing που λένε και στο χωριό μου. Πήγε λοιπόν σε μια μεγαλύτερη εταιρεία η οποία ήταν έξω από το Detroit, η End Records η οποία μάλιστα είχε βάσει στη Νέα Υόρκη. Η πρακτική αυτή το να κυκλοφορεί δηλαδή ένα single σε άλλη εταιρεία ήταν σε εκείνο το καιρό, ειδικά για τους μικρούς παραγωγούς και το «Got a Job» λοιπόν ήταν το πρώτο single από το group του Ρόμπισον, το οποίο τώρα από Matadors είχε αλλάξει σε «The Miracles». Ο Γκόρντι κυκλοφόρησε, οικογράφησε μια σειρά από άλλους δίσκους με παρόμοιες έτσι, ε, συμφωνίες και πιο πολλές από αυτές είχαν γίνει με την ε, «United Artists». Το επόμενο δεν χρειάζεται καν να πω το τίτλο, με το θα μπουν οι δύο πρώτες νότες θα το αναγνωρίσετε. Είναι πάντως οι 4Tops. Πανσύγνωστο κομμάτι, οι 4Tops, Reach Out, εντός παρενθέσεως I'll Be There, από το 1967. Καλησπέρα στη Φιλιάνη, καλησπέρα στον Όμηρο, καλησπέρα στη Χαρά. Πολύ σωστό το σχόλιο τη Άνης, ε, ακούμε κομμάτια που είναι έτσι πανσύγνωστα και λέμε, α, και αυτό λοιπόν, Motown Records. Ε, νομίζω ότι στη χρυσή της εποχή, η Motown ε, ήταν αυτό που λέμε ε, αν όχι κοφτήρι χρήματος, ε, κοφτήρι επιτυχιών θα πω εγώ. Ή ε, κοπτήρι με την έννοια τη κόβανε βινήλια τέλος πάντων. Το 1958 λοιπόν ο φίλος ιδρυτής Γκόρντι ε, έγραψε και έκανε την παραγωγή στο κομμάτι Come to Me με τον Μάρβ ε, Τζόνσον και βλέποντας ότι το κομμάτι είχε έτσι αρκετή προοπτική ο Γκόρντι το κυκλοφόρησε με τη μέθοδο που με πριν με ένα τρόπο leasing στην United Artists για να κάνει την, διεθνή, την εθνική διανομή και όμως το κυκλοφόρησε και ο ίδιος στην, σε δικιά του δοκιμαστική κοπή χρειαζόμενος 800 δολάρια για να... Ε, καλύψει το δικό του ποσό για τη συμφωνία ο Γκόρτη ζήτησε από τους δικούς του να δανειστεί χρήματα από έναν έτσι, ε, κουμπαρά πούμε, που είχε όλη ο όταν λέω κουμπαρά όχι κυριολεκτικά ή, τα family savings για να το πω και όπως το λένε στα Αμερικά μετά από μερικά μπρο και πίσω και κάποιες ανησυχίε, η οικογένειά του συμφώνησε και έτσι τον Ιανουάριο του 1959 το Come to Me κυκλοφόρησε ε, τοπικά στην αρχή από την ε, καινούργια εταιρεία πλέον του Gordy που τότε ονομαζόταν ε, Tamla Label. Ο Gordy ε, αρχικά ήθελε το όνομα να είναι Tammy Records ε, ε, από το ε, Σουξέ που έκανε... που το διαφημίσανε η Debbie Reynolds το 1957, την ταινία Tommy and the Bachelor στην οποία η Reynolds επίσης πρωταγωνιστούσε. Όταν βρήκε όμω ότι το όνομα ήταν ήδη χρησιμοποιούμενο ο Μπέρι ε, αποφάσισε να το κάνει τάμπλα. Στην ουσία μια παράφραση δηλαδή. Τον Απρίλιο του 1959 ο Γκόρντι και η δερφή του Gwen βρήκαν ε, την Anna Records που ε, ιδρύσανε, συγγνώμη, την Anna Records, η οποία ε, κυκλοφόρησε περίπου ε, 24 single μεταξύ το 1959 και το 1960. Το πιο δημοφιλές ε, ήταν του Barrett Strong, Money, That's What I Want, γραμμένο από τον Gordy και από μια γραμματέα που ονομαζόταν Jenny Bradford. Και η παραγωγή έγινε από τον ίδιο τον ε, Γκόρτη. Να μην είναι πολύ φλιαρό, γιατί νομίζω σας ε, πίζω και με έτσι, κυκλοπαιδικές πληροφορίες. Και πάμε να ακούσουμε το αγαπημένο μου κομμάτι αυτής της εταιρεία και ίσως ε, το αγαπημένο μου από αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος είχε πολύ διαφορετική εξέλιξη στη ζωή του. My love There's only you in my life The only Αφήσαμε το πρώτο εμειώρο, λοιπόν, της εκπομπής μας ήδη πίσω. Ε, για εσάς που συντονιστήκατε μόλις τώρα, είναι η εκπομπή Απολαύστα Ανέθινα και έχουμε αφιέρωμα στην Motown Records. Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Λάονελ Ρίτσι μαζί με την Ταϊάνα Ρος, Endless Love. Ο Κόρντι, λοιπόν, ο ιδρυτής της Motown Records, ε, ανυπομονούσε όλο και πιο πολύ να βρει τρόπου να είναι... Να έχει αυτονομία από τις δικογραφικέ. Είπαμε πιο πριν ότι κυκλοφορούσε με τη μέθοδο Leasing, ας πούμε. Και έτσι έφτιαξε την εταιρεία εκδόσεων Jobit τον Ιούνιο του 1959 με έδρα το Μίσιγκαν και ζήτησε τα πνευματικά δικαιώματα για παραπάνω από 70 κομμάτια μέχρι το τέλος του 1959 συμπεριβανομένου και υλικού που είχε χρησιμοποιηθεί για τους ε, Miracles και κυκλοφόρησε στην ε, Frances Burnett Records ε, τα οποία κυκλοφόρησαν ε, με leasing μάλι από την Chess και την Coral Records ε, το, ε, ο, ο Γκόρτι ε, δούλευε σε διάφορα στούντιο τα οποία είχαν την έδρα τους ε, στο Detroit εκείνη την περίοδο για να παράγει δίσκους αλλά πιο πολλοί ε, ηχογραφήσεις και παραγωγές γινόντουσαν στα στούντιο της United Sound Systems το οποίο θεωρούται ότι ήταν το καλύτερο στούντιο εκείνη την εποχή στο Detroit παρόλα αυτά όμως ε, το να παράγει στην ε, United Sound ήταν ε, ε, κοστοβόρο και ε, ε, δεν ήταν κατάλληλο για κάθε δουλειά με, που, που έβγαζε ο Γκόρντιν έτσι αυτός αποφάσισε ότι θα, ήταν, θα έχει καλύτερη σχέση έτσι, κόστους πληρωμής και αποδόσεως να φτιάξει επιτέλους το δικό του, τις δικές του εγκαταστάσεις. Έτσι λοιπόν στα μέσα του 1959 αγόρασε ένα παλιό φωτογραφικό στούντιο στην West Grand Boulevard στο νούμερο 2648 και μετέτρεψε το ισόγειο σε ένα στούντιο ηχογραφήσεων και μαζί στρίμωξε και χώρους έτσι, γραφείων. Ε, από το να αγοράζει τα τραγούδια από άλλους ε, καλλιτέχνες και να κάνει leasing πάλι αυτός στις ε, ε, ηχογραφήσεις εξωτερικές εταιρείες ο Γκόρντι ξεκίνησε να χρησιμοποιεί την ε, Tamla και την ε, Motown τις κοπές της δηλαδή, αυτές, αυτών των δύο εταιριών για να κυκλοφορεί τραγούδια που έγραφε και έκανε την παραγωγή έτσι λοιπόν η επίσημη επίσημη έναρξη της εταιρίας της Motor Records ήταν τον Απρίλιο του 1960 πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα κομμάτι και λέμε τα ιστορικά στη συνέχεια I love you This old heart is weak for you I love you Yes I do Yes I do «Highly Brothers» ήταν αυτή που μόλις ακούσαμε. «This old heart of mine is weak for you». Ε, χαρακτηριστικός ε, ήχος ε, της εταιρεία. Ε, είχαμε μείνει στη, στο νήμα της ιστορίας μας που στην ουσία νοικιαστήκανε τα πρώτα γραφεία και έγινε η επίσημη αρχή της εταιρίας. Σε αυτήν την εταιρεία, <coughs> με συγχωρείτε, ο Σμόκη Robinson που μας απασχόλησε λίγο πιο πριν έγινε ο αντιπρόεδρος της εταιρίας και μάλιστα ε, κάποιους μήνες αργότερα ονόμασε την κόρη του Τάμλα και τον γιο του Μπέρι αρκετοί από την οικογένεια του Γκόρντι ε, συμπερναβανομένων του πατέρα του Μπέρι Σίνιορ τα αδέρφια του Ρόμπερτ και George, οι αδερφές του Έστερ όλοι αυτοί είχαν ρόλους κλειδιά στην εταιρεία της Motown Records Μέχρι το, τα μέσα της δεκαετίας η Γκουέν και η Άννα Γκόρντι είχαν μπει και αυτοί στο label σε διοικητικές ε, θέσεις ε, κυρίω, και η σύντροφος του Γκόρντι εκείνον τον καιρό και η ε, ε, γυναίκα του από το 60 μέχρι το 64 Ρεϊμόνα Λίλη. επίσης είχε ε, ρόλο κλειδί στις ε, πρώτες μέρες της Motown ε, η οποία η, η γήτο, της, ε, του πρώτου session group της εταιρεία, των ε, Raber Voices και ε, επιστατούς ας πούμε τους ε, JobBeat. Ε, το επόμενο ντουέτο είναι από τα πολύ κλασικά επίσης σετερίας Marvin Gaye και Kim Winston It Takes Two Ο άλλο ντουέτο το έχει διασκευάσει αυτό το κομμάτι και δεν μου έρχεται με τίποτα να θυμηθώ αλλά νομίζω ε, αυτή η διασκευή πρέπει να ήταν εκεί στα χρόνια του MTV Europe να καλησπερίσουμε και τον Διονύση που υποψιάζομαι είναι εδώ, ο δικός μας Διονύσης του Κόνη η, τα γραφεία λοιπόν της εταιρεία ε, έχουν νοικιαστεί τα οποία μάλιστα ε, θεωρήθηκαν έτσι τόσο γουρλίδικα που ε, το ονόμαζαν ε, Hitsville USA Studio, ενώ σε ελεύθερη μετάφραση, εργοστάσιο παραγωγής ε, επιτυχιών. Ε, ξεκινάει λοιπόν η πρώτη φάση της ζωής της εταιρείας, η οποία μπορούμε να την βάλουμε από το 1959 μέχρι τα 1972. Οι πρώιοι ας πούμε καλλιτέχνε που γράψανε στην TAMLA και μετά έπειτα Motown Records περιλαμβάνανε τον Mabel John, Eddie Holland, Mari Wels. Ε, ε, το Shop Around που ήταν η νούμερο 1 επιτυχία των Miracles και πήγε στο νούμερο 2 του Billboard Hot 100 του 1960. Και αυτό ήταν και το ε, κομμάτι που ήταν ε, το πρώτο που πούλησε ένα εκατομμύριο δίσκους για την Τάμπλα. Ε, στις 14 Απριλίου του 1960 η Motown και η Τάμλα συμβλήθηκαν σε μία εταιρεία η οποία ονομαζόταν πλέον ε, Motown Record Corporation και έναν ε, χρόνο αργότερα οι Marvel Edge, ε, ε, χτυπήσανε το... Ε, πρώτο νούμερο, ένα hit ε, για την Αμερικανική Ήπειρο. Και ήταν βέβαια αυτό. Μέχρι τα μισά λοιπόν της δεκαετία του 60 η εταιρεία το label με τη βοήθεια συνθετών και παραγωγών όπως ο Robinson, ο William Mickey Stevenson, ο Brian Holland, ο Raymond Dozier και ο Norman T. Whitfield είχαν καταφέρει να γίνει ήδη μια σημαντική δύναμη στην μουσική βιομηχανία. Από το 1961 μέχρι το 1971 η Motown είχε 110 top 10 hits. Οι κορυφαίοι καλλιτέχνες του label εκείνη την περίοδο ε, συμπερινάβαναν τις Supremes που εκείνη την ε, περίοδο είχαν στι τάξεις τους ακόμα και την Diana Ross, τους Four Tops που τους ακούσαν πιο πριν, τους Jacksons Five φυσικά, ενώ ο Stevie Wonder, ο Marvin Gaye, οι Marvellets και οι Miracles είχαν και αυτοί τα δικά τους hit αρχικά στην ε, Tamla label. Η εταιρεία ε, χειριζόταν και διάφορα... Άλλα labels εκτός από τις κοπέ της Tamla και της Motown υπήρχε και ένα τρίτο label με το όνομα Gordy από το όνομα του ίδιο ε, Στην αρχή το είχε δώσει το όνομα Miracle Σε αυτό το υπο-label ας πούμε κυκλοφορήσανε, ηχογραφήσανε και ε, ε, ε, βγάλαν βίσκους οι Temptations, οι Contours, ο Edwin Starr τον οποίο τον ακούσαμε στην αρχή, αρχή τη εκπομπής η Μάρθα ενδευαντέλας και μια που τους ανέφερα ας ακούσουμε έναν ε, καύσωνα μες το χειμώνα Heatwave <σομίως> Ακριβώ στα μισά τη απόψινης εκπομπή, μία ώρα πίσω μα, μία ώρα μα απομένει. Για σας που ανοίξατε, Δεν θα πω τα θα πω τα link. Είναι εκπομπή από Λάφη τα Νέφθηνα. Είμαι ο Κώστας και έχουμε αφιέρωμα στην Motown Records. Καλησπέρα και μικροφωνική στην συν συνάδελφο, εκεί στο εξωτικό κουκάκι. Καλησπέρα και στο φίλο Σπύρο. Αυτή που ακούσαμε, αυτός βασικά ήταν ο Marvin Gaye... «I heard it through the grapevine». Πολύ ωραία έκφραση. Ε, δεν ξέρω αν είναι μόνο του κομματιού... ή το λένε και γενικά στην ε, καθομπλουμένη... «Το άκουσα μέσα από τον αμπελόνα». Μ, ωραία εικόνα. Ε, λέγαμε λοιπόν για τα υπο-labels που υπήρχαν... εντό της Motown Records, ένα τέταρτο από αυτά με τίτλο VIP κυκλοφόρησε κυκλοφορίες από τις Velvetts, τις Spinners, τους Monitors και τον Chris Clark ένα πέμπτο υπο με τίτλο Soul είχε καλλιτέχνες όπως ο Walker Jr. and the All Stars Jimmy Ruffin, Shorty Long the Original και Gladys Knight and the Pips οι οποίες είχαν βρει την επιτυχία πριν καν υπογράψουν στη Mountown, ως σκέτο το The Pips στην εταιρεία VJ πολύ πολλά labels που ανήκαν στην μοντάων κυκλοφορούσαν κυκλοφορίες και από και σαλα όχι μόνο έτσι την Soul και ένα από αυτά ήταν η workshop jazz που κυκλοφόρησε τον L Washington Κάποιες από αυτές τις ε, κυκλοφορίες είχαν ε, αντίστοιχη επιτυχία με τα Soul, κάποιες ε, όχι και τόσο πολύ. Marvin Gaye and ε, Tammy Tarell ain't nothing like the real thing. Τίποτα λοιπόν δεν είναι σαν το πραγματικό πράγμα, το πράγμα που λέει που λένε Marvin Kaye and Έν Terrell, Ain't Nothing Like The Real Thing, μενόρι με εδώ η συνάδελφο, ότι το Heard It Through The Grapevine είναι κάπως αντίστοιχο με το δικό μας ε, μου τόπενα πουλάκι. Νομίζω επίσης κλασικό κομμάτι που παίζει σε ταινίε εποχής. Όλα αυτά λοιπόν τα υπο-label της ε, Motown Records είχαν σαν βασικό σλόγγαν «The Sound of Young America». Και πραγματικά οι καλιτέχνες της είχαν απολαμβάνανε μεγάλη δημοφιλία αναμεταξύ σε μαύρα και λευκά κοινά. Ο Smokey Robinson είχε πει για την έτσι, πολιτιστική συμβολή και επιρροή στα πράγματα. Ε, μέσα στη δεκαετία του 1960 ε, ήμουν ακόμα σε ένα, σε, μια, σε ένα «state of mind» που δεν απλά φτιάχναμε μουσική και δεν γράφαμε, βγάζαμε κυκλοφορίες... γράφαμε ιστορία. Αλλά δεν μπορούσα να αναγνωρίσω την επιρροή... γιατί οι καλλιτέχνες πηγαίνανε συνέχεια σε όλα τα μέρη του κόσμου ταυτόχρονα. Κατάλαβα ότι οι γέφυρες που περάσαμε, τα φιλετικά προβλήματα... και τα βαρύδια που διώξαμε από πάνω μας, το κάναμε με τη μουσική... Κατάλαβα ε, ότι συνέβη αυτό γιατί το έζησα. Θα πήγαινα στον ε, νότο τις πρώτες μέρες της, της Mootown και τα κροατήρια θα ήταν διαχωρισμένα. Αυτό που ε, λένε στην Αμερική, το segregation. Ε, και αυτό άλλαξε όταν άρχισαν... Ε, ε, να βγαίνουν οι κυκλοφορείς της Motown και πηγαίναμε ξανά και τα, ξαφνικά τα ακροατήρια ήταν ανάμικτα και τα παιδιά, οι νέοι ε, μαζί κρατώντας ε, χέρια ενώ λίγες δεν υπήρχαν προκαταλήψεις Stevie Wonder, Superstition TV Wonder λοιπόν ε, κλασικότατο όνομα του roster που λένε τη εταιρείας καλησπέρα στη Φίλη Ντίνα μας γράφει εδώ ο την ε, ταινία Dream Girls που καταγράφει όλη αυτή την ατμόσφαιρα της ε, Motown ε, ε, κάτι για τα κύτταρα μας γράφει ο Σπύρος, δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς τι εννοεί με το ποσοστό ας στο. το εξηγήσει αν θέλει. Ένα λοιπόν σπουδαίο πράγμα εκτός από την μουσική την ίδια ήταν ότι κατάφερε αυτή η μουσική να ελαχιστοποιήσει κάπως τις τους φιλετικούς διαχωρισμούς και τις φιλετικές εντάσεις. στο εισαγωγικό άρθρο εδώ που σας διαβάζω ε, διάβασα ότι το 1967 μετά τις μεγάλες ταραχές που έγιναν στο Detroit, η εταιρεία άλλαξε κέντρα και πήγε στο Λос Άντζελες το 1967 ο Μπέρι Γκόρντι αγόρασε αυτό που σήμερα είναι γνωστό ως η βίλα της Motown στην ε, Boston Edison Historic District του Detroit, βέβαια ε, Άφησε το προηγούμενο ακίνητο στην ε, αδερφή του Άννα και στον τότε σύζυγό της ε, Marvin Gaye... Ε, ...που φωτογραφίες από αυτό το, το, την πρώτη έδρα της Motown είναι και στο εξώφυλλο του δίσκου What's Going On ε, του Marvin Gaye. Το 1968 ο Γκόρντι αγόρασε το κτίριο Donovan στην γωνία Woodward Avenue και Interstate 75. Και μετακόμισε τα γραφεία της Motown, ε, του Detroit τουλάχιστον εκεί πέρα. Το κτίριο Donovan κατεδαφίστηκε τον Ιανουάριο του 2006 για να παράσχει περισσότερες θέσεις parking για το Super Bowl Extra Large. Αυτό το Super Bowl είναι κάτι σαν το, τη δικιά μας Super League, αλλά είναι με το Αμερικάνικο ποδόσφαιρο. Πόσο κρίμα ε, να μην διατηρείται έτσι μια ισορροπία σε αυτά τα θέματα. Την ίδια χρονιά ο Γκόρντι αγόρασε το Golden World Records και ε, έτσι υπήρχαν δύο ε, στούντιο Το Golden World Records έγινε το Studio B και το Hitsville το Studio A. Άλλο ένα κομμάτι που δεν είναι δυνατόν να μην το έχετε ακούσει τουλάχιστον μια φορά στη ζωή σας. Diana Rose in the Supremes Stop in the Name of Love. Καθώ λοιπόν η εταιρεία γιγαντώνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Motown αντιπροσωπεύτηκε από διάφορα άλλα labels. Στην αρχή ε, το label London που είχε μόνο τους ε, Miracles, το Shop Around, το Who's Loving You και το it ain't, ain't, ain't It Baby. Μετά η Fontana, Please Mr. Postman από τις Marvelettes. Ε, ήταν ένα από τα τέσσερα και μετά η Oriole American Finger Trips από, τους, από τον Little Stevie Wonder, άναμεταξύ μεταξύ διαφόρων αλλοπιτυχιών. Και το 1963 η Motown υπόγραψε μαζί με το παρακλάδι της EMI State Side Label, το Where Did Our Love Go, των Supremes και το My Guy, της Mary Wells, που ήταν η πρώτη επιτυχία της Motown, στα βρετανικά top 20 hits. Στο τέλος η EMI ε, έφτιαξε το label με τίτλο Tamla Motown που εκκυκλοφόρησε το Stop in the Name of Love μόλις ακούσαμε από τις Supremes και ήταν η πρώτη κυκλοφορία της Tamla Motown που κυκλοφόρησε το Μάρτιο του 1965. Το λογότυπο της Motown το χαρακτηριστικό Me Σχεδιάστηκε από τον Μπένι Γεσσίν, ο οποίος μετά προσελήφθη από τον Γκόρντι σαν ο στιλιστικός διευθυντής της Motown το 1962 και έφτιαξε αυτό που λέμε η εταιρική ταυτότητα τη εταιρεία, και συνέβαλε στο σχεδιασμό αρκετών σοφιστικέ άλμπουμ εξοφίλων. Άφησε την εταιρεία το 1968. Δεκόμοντο για τη συνέχεια, Brick House. Ξέρετε, αυτά στην Αμερική που είναι ό,τι πιο κοντινό στα δικά μας τα νεοκλασικά. ότι κουβαλούν το βάρος του παρελθόντος και μια αρχιτεκτονικής που δεν υπάρχει πια. Η Commodores ήταν αυτή. λοιπόν, e, Brick House. Φτάνουμε λοιπόν στη δεύτερη περίοδο της εταιρείας, δηλαδή όταν η έδρα μεταφέρθηκε στο Los Angeles από το 1972 μέχρι το 1998, e, όταν e, το τρίο συνθετικό Holland, Osier και Holland έφυγαν από την εταιρεία το 1967 e, για διαμάχες e, σε πληρωμές πληματικών δικαιωμάτων, ο Norman και ο Whitsell έγιναν οι κυριότεροι παραγωγοί της εταιρείας, φτιάχνοντας ε, συγχέμ για τους Temptations, τον Marvin Gaye, την Gladys Knight and the Pips και τους Rare Earth. Εδώ μεταξύ, ο Barry Gordy ε, καθιέρωσε την Motown ε, Productions, μια ένα τηλεοπτικό υπο, υποπαρακλάδι που έκανε παραγωγές για τη τηλεόραση ειδικά για τους καλλιτέχνε της Motown, ε, συμπεριλαμβανόμένου τους TCB, Diana Ross and the Supremes, τους Temptations, ε, μια εκπομπή που λεγόταν Diana, που είχε μόνο την Diana Ross, ε, η εκπομπή Going Back to Indiana με τους ε, Jacksons 5 και η εταιρεία αυτή κάπως χαλάρωσε ε, ε, ε, τους κανόνες της παραγωγής, επιτρέποντας και τους... Ε, που δουλεύανε πιο πολύ καιρό για την εταιρεία να γράφουν και να κάνουν παραγωγές και σε δικό τους ε, υλικό. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τις ηχογραφήσεις των πιο επιτυχημένων και των πιο έτσι άλμπουμς ε, που κερδίσαν την, ε, την γνώμη του κοινού όπως ε, το What's Going On του Marvin Gaye το 1971 του Let's Get It On του Ιδίου το, το «Music's on my mind» του Stevie Wonder του 1972 και το «Talking Book» του 1972 και το «Intervisions» του 1973. Η Motown είχε ήδη καθιερώσει ε, υποκαταστήματα και στη Νέα Υόρκη και στο Λος Angeles, ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 1960. Και μέχρι το 69 είχε ήδη αρχίσει να μετακομίζει αρκετές από τις διεργασίες της αποκλειστικά στο Λος Άντζελες. Η οριστική μετακόμιση έγινε τον Ιούνιο του 1972 με μερικούς από τους καλλιτέχνες όπως την Martha Reeves, τους Four Tops, την Gladys Knight and the Pips και, και αρκετούς από τους Funk Brothers είτε να μένουν πίσω στο Τιτρόιτ είτε να αφήνουν την εταιρεία για άλλους λόγους ήταν όπως καταλαβαίνετε ένα σημείο καμπής για το ποιος θα συνέχισε και ποιος θα παρέμενε ας ακούσουμε όμως κάτι από τα... τις πρώτες πρώτες πρώτες του Label, η Miracles με το Shop Round. Pretty soon you'll take a ride. And then she said, just because you become a young man now, there's still some things that you don't understand Before you ask some girl for a hand keep your freedom for as long as you can now. my mama told me you better shop around. Music your way, only on Kanyon Airweb Radio. Μπήκαμε και στο τελευταίο ημίωρο της Αποψινής εκπομπή. Αφιέρωμα στην Motown, αν συντονιστήκατε τώρα. Ε, προλαβαίνετε έτσι ένα 20 λεπτό ακόμα από, στην, από αυτές τις μουσικές της φοβερή εταιρεία. Πραγματικά το σχόλιο του Φώτη στην αρχή ότι ούτε 10 εκπομπέ δεν φτάνε για το υλικό αυτού του label, ισχύει. Ούτε στα μισά δεν έχουμε φτάσει, και είναι πόσοι και πόσοι καλλιτέχνε που δεν τους έχουμε πιάσει καν ακόμα. Ε, λέγαμε λοιπόν ότι μεταφέρθηκε η εταιρεία, η έδρα της από το Detroit στο Λος Angeles. και ένας από τους βασικούς λόγους που υπήρχε θέληση για να γίνει αυτό είναι ώστε να είναι πιο κοντά το label στις κινηματογραφικέ παραγωγές και έτσι κάπως να συνδεθεί και με τα soundtrack. Και αυτό βέβαια το πέτυχε ε, πέτυχε δύο σούπερ επιτυχημένες ε, ταινίες ε, την, ε, τον Billy Holiday με την Diana Ross και το Uh, Lady Sings The Blues του 1972, το Mahogany του 1975 και διάφορα άλλα ταινιάκια όπως το Scott Joplin του 1977, Thank God It's Friday 1978, The Wiz πάλι και The Last Dragon του 1985. Ο... Ο Ιουαρτ Άμπνερ, ο οποίος ε, συσχετιζόταν μέχρι τότε με την Μόταν ε, από το 1960, έγινε ο νέος πρόεδρος της μέχρι το 1973. Ο Βέβαια, ο John McCain, ο οποίος ε, ήταν ε, executive producer στην A&M Records, ε, εξέφρασε τη γνώμη ότι η Μόταν με τον αφήσει τη γενέτηρά της, δηλαδή το Detroit. Σηματοδοτούσε και μία παρακμή στις, ε, στην ποιότητα των ηχογραφήσεων του label και έλεγε χαρακτηριστικά κάτι συνέβη όταν ε, αφήσαμε το Detroit και πήγαμε στο Los Angeles. Ε, σταμάτησε η εταιρεία από το να είναι πρωτοπόρος και, να, και άρχισε να ακολουθεί μόδες. Ε, πιο πριν ο Μπέρι είχε πιο πολύ ε, το βλέμμα του και τε, τον έλεγχο στα πράγματα και ίσως όταν αφήνει την επιθυμία σου ε, αφήνει κι σε αφήνει και αυτή με ένα μέσο έτσι, οικονομικό κατά κάποιο τρόπο άλλο ένα από τα χρυσά γκρουπ της εταιρεία Supremes για την αξία του να περιμένεις τη σωστή αγάπη You can't hurry love Ε, στις αρχές του δεκαετίας του 1970, ε, η φήμη της Motown ως Hit Factory, εργοστάσιο παραγωγής επιτυχιών, είχε γίνει αντικείμενο έτσι, κακής έντονη κριτικής από κάποιους οπαδούς, που κυρίως ε, ήταν βέβαια της ε, rock μουσικής. Ο ε, παραγωγός Pete Waterman ανακαλύψει εκείνη την περίοδο, Ήμουνα DJ, λέει, για πολλά χρόνια και δούλευα στη Motown, ο τύπος εκείνη, εκείνη την εποχή, εφημερίδες, περιοδικά δηλαδή, το NME, ε, μας κοροϊδεύαν και μας αποκαλούσαν Toy Town. Ε, όταν ε, έπαιζα DJ στο Poly Circuit, οι φοιτητές ε, ήθελαν να παίξω Spooky Tooth και Velvet Underground. Κάποια πράγματα δεν αλλάζουν βέβαια, τη σήμερινή ημέρα η Motown θεωρείται hip και cool. Ξέρετε πώς κάνει τα κύκλο οι μόδες, αυτό που κάποτε ήταν τετριμμένο ετριμένο 20-30 χρόνια και ξαφνικά γίνεται vintage. Αν και έχασε η εταιρεία ε, το συνθετικό τρίο Holland Dozier και Holland, ο Norman Whitfield, ε, ο οποίος παρέμεινε, Έκανε αρκετές επιτυχίες για την εταιρεία, μέχρι και το 1975. Και η Motown είχε αρκετούς επιτυχημένους καλλιτέχνες και τις δεκαετίες 70 και 80. Μερικοί από αυτούς ήταν ο Λάιον Ελλίρίτσι, η Κόμοντορς, ο Ρίκ Τζέιμς, η Τίνα Μαρή, η Ντάζ ο Τζόσεφ Feliciano και ο Ντε Μέχρι όμως τα μέσα της δεκαετίες του 80, η Motown είχε αρχίσει να αιμορραγεί οικονομικά και ο Barry Gordy αναγκάστηκε να πουλήσει το μερίδιό του της Motown στην MCA Records, η οποία ε, έγινε το ε, κομμάτι της διανομή της εταιρείας για τη Βόρεια Αμερική μέχρι και το 1983. Ε, Εκτό από το μερίδιο τη εταιρεία, πούλησε τα κτίρια στην Boston Ventures τον Ιούνιο του 88 για 61 εκατομμύρια. Το 1989 πούλησε και το κομμάτι που έφτιαχνε Τις τηλεοπτικές παραγωγέ που είπαμε πιο πριν, ε, ο το οποίο πούλησε την, το κομμάτι αυτό. Στην Suzanne Δε Η οποία ήταν η executive producer της Motown Η οποία άλλαξε το όνομα της, Του τηλεοπτικού production Σε The Pass Entertainment Και συνέχισε να το διατηρεί Μέχρι και το 2018 Ο Γκόρτη συνέχιζε Να χειρίζεται Το label της Jobit Music Και να βγάζει Νέες κυκλοφορίες Και να τις πουλάει Εξεχωριστά στην EMI Music Publishing Από το 1997 Μέχρι και το 2004 Πάμε να ακούσουμε Άλλο ένα κομμάτι Και να πούμε δύο τελευταία πράγματα Γιατί πλησιάζουμε σιγά σιγά στο τέλος Stevie Wonder Και Dionne Warwick "Weakness" Και από ό,τι καταλαβαίνω Από το thumbnail αυτού του κομματιού Μάλλον πρέπει να έπαιζε και στη ταινία Εκείνη των 80s γυναικάρα με τα κόκκινα Πάμε να το ακούσουμε you Back together, and every time I think I found someone new for my heart. After one kiss, my heart tells me never. Ooh, oh, everyone has got a weakness. Something more to take me high in love. νομίζω ότι θα είχαμε χρόνο, αλλά επειδή βλέπω εδώ ότι το τελευταίο κομμάτι είναι και το πιο μεγάλο της λίστας, οπότε δεν θα προλάβω να σας αλύσω άλλα με ιστορικά. Απλά να πούμε εν τάχει ότι η εταιρεία είχε κάποιες έτσι σχετικές επιτυχίες και τη δεκαετία του 80 και του 90. Άλλαξε αρκετά χέρια έτσι διοικητικά μιλώντας. Και έκανε πάλι ένα relaunch στο 2011. Ίσως ε, να χρειαστεί ε, να κάνουμε και volume 2 για να καλύψουμε έτσι όλους τους ε, να έχουν ε, ίση ε, αντιπροσώπηση σε αυτό το αφιέρωμα. Ε, δεν ξέρω, θα δείξει. Ε, νομίζω την άλλη Δευτέρα δεν θα τα πούμε, καθώς είναι η καθαρά Δευτέρα. Οπότε ραντεβού πάλι σε δύο εβδομάδες. Ευχαριστώ πολύ όσους ε, κάναμε παρέα στο chat. Και ε, σας αφήνω με έναν ε, έτσι, ε, τύπο που ήταν ε, αυτό που πλέγαν παλιά τα βιβλία, Πλάνητας Temptations, Papa was a Rolling Stone. Ραντεβού ξανά σε δύο εβδομάδες. Μέχρι τότε μην ξεχνάτε, την ανεύθυνα.